Podcast, επεισόδιο πρώτο. Είμαι ο Φλερμαν, κατακόσμο Πύρο Βαρόνη. Καλώ ήρθατε. Ε, αυτή είναι μια καινούρια απόπειρα στο χώρο του podcasting, του ελληνικού podcasting. Ε, είναι μια εποχή στην οποία βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν λίγα podcast και τώρα μέσα σε αυτό το μήνα έχουν αρχίσει να αυξάνονται λίγο. Καινούρια παραδείγματα είναι το Newslens των ε, παιδιών από το Wiggler και του Kay Corax. Ε, το πε podcast του Τιτάνα που είναι ακόμα σε βέτα μορφή και κάποια άλλα. Έτσι λίγο σε μπέντα μορφή ξεκινάμε και εμείς εδώ πέρα. Ε, είναι ένα χώρο του podcasting και τη ε, παραγωγή εκπομπών γενικότερα, στον οποίο δεν μπορώ να πω ότι έχω μια κάποια εμπειρία. Ε, νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα και πλέον ε, δίνεται μεγάλη άνεση, ε, είναι καιρός να δοκιμάσω και εγώ λιγάκι το χέρι μου σε αυτό. Ε, πάμε να ακούσουμε όμως για αρχέ ένα τραγούδι και θα τα πούμε αλήθεια στη συνέχεια. Να καλά, καλή διασ Me, I wouldn't last too long if my heart was stolen But I think I'm proven wrong, heartless He said it can't be true But I haven't felt my heartbeat Since I first laid eyes on you I still wake up every morning Do the things I got to do Acting like I'm happy I know that just ain't true, heartless Too. Cause the heart I've been missing Won't keep me from missing you Όσον αφορά τη θεματολογία, δεν με το έχω σκεφτεί απόλυτα, δεν έχω καταλήξει, αλλά έχω την εντύπωση ότι το Ιστέρι δεν θα έχει στάνταρ θεματολογία. Δηλαδή, δεν πρόκειται να πούμε ότι ασχολούμαστε με το κομπιούτερ. Θα είμαστε λίγο απ' όλα. Μπορεί κάποια φορά να θέλω να μιλήσω περισσότερο για τεχνολογικά θέματα. Κάποια άλλη να θέλω να σχολιάσω επικαιρότητα. Κάποια άλλη να θέλω να κουβεντιάσω κάποια θέματα που με απασχολούν εμένα προσωπικά. Ε, Κάποιε σκέψει που κάνω και τα λοιπά. Θα το δούμε. Εν πάση πιστεύω στι πρώτε 3, 4, 5 εκπομπέ να βρούμε λιγάκι την ταυτότητά μα σαν podcast. Ε, βεβαίως εννοείται ότι όλα τα σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε έχετε να επισημάνετε ή να μου πείτε Πολύ ευχαριστώ από τους γνωστές οδούς επικοινωνίας Μπορείτε να στέλνετε τα email σας στο flerman.freemail.gr Μπορείτε να τα αφήνετε στο blog του νηστεριού nisteri.blogspot.com Από εκεί μπορείτε να βρείτε και τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μου ε, Παιδιά βοηθήστε με να το κάνω καλύτερο, έτσι και σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε να πούμε, να σχολιάσουμε κάτι ή να στείλετε κάποιο audio comment, πολύ ευχαρίστως είμαι στη διάθεσή σας. Μία είδηση που θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτό το πρώτο επεισόδιο του podcast του Ιστεριού... Είναι μια φήμη η οποία ακούστηκε ανάμεσα σε πολλέ φυσικά άλλε, όσον αφορά στο πολυαναμενόμενο iPhone το υβρίδιο κινητού τηλεφώνου και MP3 Player το οποίο ετοιμάζει, φημολογείται ότι ετοιμάζει η Apple Πολλά έχουν ακούστηκε το iPhone, έχει Wix στο ίντερνετ Κάθε εβδομάδα βγαίνουν και καινούργιες φήμες καινούργιες εικόνες που είναι χακέ στο Photoshop και μοντάζ από διάφορα features ας πούμε όμως στις 3 του μηνό, ο Kevin Rose που είναι ο ιδρυτής του, DIC, του γνωστού ας το πούμε έτσι site ο οποίος είναι και ο άνθρωπος ο οποίος πριν να εμφανίσει ο Steve Jobs το iPod Nano το είχε προβλέψει και είχε πέσει μέσα ε, ανακοίνωσε στο podcast του κάποιες ε, προδιαγραφές τεχνικές ε, σχετικά με το iPhone τις οποίες με βάση πληρώς, θα τις ε, α, αναμεταδώσουμε εδώ πέρα πιστεύω να πέσει μέσα ο άνθρωπος να δούμε τι θα μας βγάλει η Apple λοιπόν ε, με βάση αυτό το podcast λοιπόν, του Kevin Rose αναφέρεται ότι το iPhone καταρχάς θα έχει πολύ μικρό form factor, δηλαδή θα είναι μικρό διαστάσεων. ότι πρόκειται λέει, να έχει ε, μνήμη 4 ή 8 GB, ε, θα είναι slider, όπως είναι και κάποια πρόσφατα κινητά, ε, κυρίως της ε, LG, το chocolate αν δεν κάνω λάθος είναι slider, και κάποια τσινόγια, ε, τι άλλο. Ναι, επίσης θα έχει λέει, αυτό είναι ενδιαφέρον, design δύο παταριών Δηλαδή θα φορτίζει με έναν φορτιστή αλλά θα έχει δύο μπαταρίε. Η μία για λειτουργία τηλεφώνου και η άλλη για να παίζει μουσική Οπότε εάν μείνει από τηλέφωνο μπορείς να συνεχίσεις να ακούς μουσική Όσο περιμένεις εργο να έρθουν να σε σώσουν Εάν μείνει από μουσική μπορείς να συνεχίσεις να δουλεύεις στο κινητό σου κανονικά όπως είσχε ε, Ίσως ε, να έχει οθόνη αφή. Και από εκεί και πέρα κάτι αναφέρει σχετικά με το τι σήμα δικτύου τηλεφωνίας θα χρησιμοποιεί Αλλά αυτό εντάξει δεν είναι και πολύ σόη κατά τη γνώμη μου Να δούμε τι θα γίνει, είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση Περιμένουμε πολλά πράγματάκια από την Apple σχετικά με το iPhone Λογικά του χρόνου πρέπει να εμφανιστεί κάτι τέτοιο αν είναι θα δούμε. Συνήθως ο Steve Jobs αυτά τα μεγάλα τα κρατάει για τέλος. Θα περιμένουμε στην Macworld να δούμε στο τέλος τι θα δείξει. Αν όντως είναι το iPhone θα μας λυθούν πολλές απορίες Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το γενάρη λοιπόν. Που μιλάμε για Apple, θα ήθελα να σχολιάσω και κάτι που έπιασε το μάτι μου πριν λίγο και δεν μου άρεσε στο Ιντερνετ. Ε, δηλώνω ο ίδιο, χρήστη Mac εδώ και περίπου μισό μήνα τρει εβδομάδε. Ε, έχω πάρει έναν iMac από τους καινούργιους του καινούριου του Scorpio Duo, με επεξεργαστή Intel, 17 ε, Και Είμαι πολύ ευχαριστημένο μέχρι στιγμή από την εμπειρία μου. Το μηχάνημα είναι πολύ δυνατό, πολύ σταθερό. Και το σημαντικότερο είναι ότι εγώ είχα την εντύπωση ότι θα ταλαιπωρούμουν. Κάποιε προσπάθειε που είχα κάνει παλιότερα να περάσω σε Linux, στον παλιό μου υπολογιστή, δεν ήταν και τόσο πετυχημένε, διότι η μετάβαση σε Linux θέλει μια κάποια προσπάθεια, ένα τζαμπουκά. Αυτό το τζαμπουκά δεν το χρειάστηκα όταν μεταποίησα στον Mac. Δηλαδή, όλα μου τα email, όλε μου οι δουλειέ, τα MP3, οι φωτογραφίε, τα πάντα, μετακινήθηκαν αυτούσια και μέσα σε λίγε μέρε τα έχω πλέον όλα ξανά στη διάθεσή μου. Μου κάνει λοιπόν φοβερή εντύπωση όταν σήμερα διαβάζω ένα άρθρο του Scott Fini στο Computer World, www.computerworld.com που έχει τίτλο «A Windows Expert Opts for a Mac Life», δηλαδή ένας ειδικός στα Windows διαλέγει μία ζωή στον Mac και στο οποίο, εν πάση ο άνθρωπος λέει την εμπειρία του σαν χρήστης Mac τη στιγμή που έχει δουλέψει τόσα χρόνια Windows αυτό το οποίο δεν μου άρεσε και το οποίο το σχολιάσαν αρνητικά αρκετός κόσμος ήταν ότι στην τελευταία τελευταία παράγραφο του άρθρου αναφέρει ο κύριος αυτός ότι θα σας κρατήσω ενήμερο σχετικά με το πως πηγαίνει στο μέτωπο μακ η κατάσταση και πιστεύω λέει στο τέλος να βγάλω ένα τελικό συμπέρασμα, ένα τελικό πόρισμα κατά πόσο ένας μακ είναι βιώσιμη αναλλακτική για αληθινούς ανθρώπους με αληθινές δουλειέ. Και αυτό το πράγμα όπω το διάβασα και σε μένα δεν έκατσα καλά. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό. Κάποιο ο οποίο έχει Mac δεν είναι αληθινό άνθρωπο ή δεν έχει αληθινή δουλειά να κάνει. Εγώ προσωπικά που. εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικό του Mac ή ότι έκατσα να ψάξω και να ασχοληθώ. Μέσα σε 15 μέρε χρήση ήδη μπορώ να γράψω προγράμματα, να φτιάξω site, να κάνω τι δουλειές μου από γραφιστική πλευρά ό,τι χρειάζομαι. Και όλα αυτά χωρί να χρειαστεί κάνω να μάθω κάτι καινούριο. Δουλεύω τα ίδια προγράμματα που δούλευα και στα Windows. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να μάθω, εάν κάποιο από σας, αν σε κάποιον από εσά πέσει στην αντίληψή του εν πάση περιπτώσει, συνέχεια στο θέμα. Θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς εννοεί αυτός ο κύριος όταν λέει αληθινούς ανθρώπου. Έτσι, γιατί μου έκανε μια κάποια αίσθηση. Όταν περί Apple, ε, ξέρουμε ότι αυτό τον καιρό κυκλοφορεί και παγκοσμίω και όπου να είναι και στη χώρα μα ε, το Nintendo Wii, η καινούργια παιχνίδα μηχανή τη Nintendo, η οποία θα, θα κληθεί να ανταγωνιστεί το PlayStation 3, το Xbox 360 και πιστεύω ότι θα το κάνει επιτυχώ διότι η φιλοσοφία τη Nintendo όσον αφορά τι κονσόλε τη είναι τελείω διαφορετική. Είναι πιο παιχνιδίστικη, δεν πατάει τόσο στην τεχνική υπεροχή όπω κάνουν οι ανταγωνίστριε εταιρείε. Τέλο πάντων, η ουσία είναι ότι το Wii. Έχει ξεχωρίσει κυρίως λόγω του κοντρόλερ του. Έχει κάτι σαν remote control το οποίο δουλεύει ασύρματα, υπέρυθρα, μπαίνει μια μπάρα, ένα αισθητήρας, ένα ένσορας κάτω από την τηλεόραση, μπροστά στην τηλεόραση και μπορεί πλέον να ανοιχνεύει τις κινήσεις του χεριού που γίνονται με το remote. Είναι πολύ εντυπωσιακό, τουλάχιστον όπω το είδα εγώ στο ίντερνετ σε βιντεάκια. Λοιπόν, ε, καταρχάς εδώ πέρα να πούμε και ε, καλή αγορά και καλορίζικο το καινούριο Wii που αγόρασε ο Ισπο Φάκτο από τους Wiggler ε, και ο οποίος πιστεύω ότι το έχει ξεφτυλίσει ήδη, τέλο πάντων, ε, εκείνο το οποίο διάβασα και πραγματικά έτσι ενθουσιάστηκα αν και δεν πρόκειται να πάρω ένα Wii στα χέρια μου από ό,τι το βλέπω ποτέ είναι ότι ήδη κάποια τσακάλια έχουν κάτσει και έχουν ασχοληθεί και έχουν βγάλει driver για το Wii Remote και για την sensor bar του Wii για να δουλεύει το χειριστήριο αυτό σε Windows και πράγματι υπάρχουν κάποια βίντεο στο ίντερνετ ήδη τα οποία δείχνουν κομπιούτερ να, να το χειρίζονται χρησιμοποιώντας το Wii Remote σαν mouse. Είναι το λιγότερο εντυπωσιακό, δηλαδή πραγματικά θέλει πολύ μεράκι να κάτσει κάποιο και να ασχοληθεί, ε, να ψάξει να βρει πώς λειτουργεί μια συσκευή, να προσαρμόσει τα σήματα τα οποία στέλνει αυτή η συσκευή μέσω τη καλωδίωσής τη, ε, να τα μεταφράσει, να κάτσει να γράψει ένα driver, εν πάση περιπτώσει την ολόκληρη ιστορία. Πολύ εντυπωσιακό, πολύ εντυπωσιακό. Τώρα αυτό που περιμένουμε, ανεξαρτήτως drivers και windows, είναι να δούμε τι θα γίνει με τα παιχνίδια του Wii, ε, Wii Sports Ήδη υπάρχει μες στη συσκευασία από ό,τι ξέρω Εκείνο το οποίο έχω πραγματικά μεγάλη περιέργεια να δω Είναι το Zelda, το Twilight Princess, το καινούργιο Το οποίο από ό,τι ξέρω θα κυκλοφορήσει και Gamecube Καθώς επίσης και τι θα κάνει η Nintendo από Mario Στο Wii, ότι εντάξει στο Gamecube έβαλε το Luigi's Mansion ε, στο... στο Nintendo 64 Είχε βγάλει το Mario 64 και το Paper Mario Έχω περιέργεια να δω στο Wii τι θα κυκλοφορήσει Θα δούμε, θα δείξει σαν να σας πήρα μονόταρμα. Πάμε για άλλο ένα κομματάκι και πανερχόμαστε για κλείσιμο. When When he walked into the room It was all business, that's for sure He walked up to the band and said Play three chords and no more He said, play me three chords, twelve bars and burn it slow. He said, play me three chords, twelve bars and burn it slow. Don't know about you but whenever I get the blues playing three chords and no more Let me tell you people well, I ain't got nothing but the blue Let me tell you people Get the blues, play it three chords and no more. need no doctor, come and cure my condition I don't need a physician, write me out a prescription I don't need no surgeon, cut this aching out my heart Just play me three chords, somebody will on that guitar Go! No! και εντάξει και τεχνικά ε, τα δύο κομμάτια που ακούσατε στο πρώτο σημερινό επεισόδιο του μυστεριού ήταν με τη σειρά ε, το Heartless του Michael Burks και το Three Chords του Jimmy Μπράτσερ και τα δύο είναι κομμάτια τα οποία έχω πάρει από το ε, Podsafe Music Network από το music.podshow.com είναι κομμάτια τα οποία έχουν χορηγηθεί με την κατάλληλη αδειοδότηση copyright κτλ από τους ε, καλλιτέχνες που τα έχουν φτιάξει προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ακριβώς για αυτή τη δουλειά για να πούνε σε podcast διότι όπως ίσως να ξέρετε τα κομμάτια τα οποία ακούτε στο ραδιοφωνικούς σταθμούς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε podcast, απαγορεύεται η χρήση τους, είναι νομικά διωκόμενοι και για αυτό το λόγο και εμείς αναγκαζόμαστε να πάρουμε αυτά τα κομμάτια από το ίντερνετ, αξιόλογα κομμάτια σίγουρα, τα οποία και βάζουμε προς δική σας τέρψη και απόλαυση. Πιστεύω να σας αρέσανε. Αυτά για τώρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν μαζί μου Απόψε σε αυτή μας την πρώτη προσπάθεια στο πρώτο επεισόδιο του podcast του Ιστεριού το εκτιμώ ιδιαίτερα ε, ξέρω πως όσοι ασχολείστε με την ακρόαση podcasting γενικά ε, παρακολουθείτε τις καινούργιες απόπειρε. Ε, όπως επίσης ξέρω ότι πολλές από αυτές τις απόπειρες είναι φωτοβολίδες δηλαδή ξεκινάνε και σταματάνε έτσι δεν υπάρχει αφοσίωση είναι δύσκολο κυρίως να βρεθεί χρόνος τουλάχιστον στην περίπτωσή μου το πρόγραμμα είναι ζόρη και Βάση περιπτώσει θα προσπαθήσω, να κάνω ότι μπορώ να κρατήσω όσο το δυνατό σταθερότερο αυτό το ραντεβού μας ε, Είμαστε στα 11 λεπτά περίπου η πόμπης ε, Βάλε και τις μουσικές μέσα Έ, ε, Το 15 λεπτό, 20 λεπτό νομίζω ότι το φτάνουμε Για πρώτη αρχή, μ, καλά είναι Καληνύχτα, καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο Να προσπαθήσετε να περνάτε καλά, ήρεμα και θα τα ξανακούμε σύντομα Από εμένα λοιπόν, τον Φλέρμαν Καλό υπόλοιπο εβδομάδα και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά.